Τοπία ανθρώπων Τόποι τοπί που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν Μια εκπομπή της Βικτωρία Καβουριάη από την Μέτεφεο Ο Ανώλη Μεληνό, διευθυντή τη βιβλιοθήκη τη Ιερά Συνόδου, γεννήθηκε στη Λέσβο. Έζησε στη Χίο, την προκαθήμενη της Ευσεβία, όπω μα λέει. Από μικρό βρέθηκε στην αγκαλιά τη Εκκλησία, στο κατώφλι του Θεού. Ο θείο του Χρυσόστομο Γιαλούρης, Μητροπολίτη Χίου, και η γιαγιά του που πέθανε ω μοναχή, υπήρξαν οι σημαντικότερε επιρροέ του στα χρόνια τη αθωότητα. Τότε που παιδί τη Μεγάλη Πέμπτη να ραντίζουν τον για να δουν οι πιστοί των στο σώμα και το πρόσωπό του. Τότε που έβλεπε στο λιμάνι του Πλωμαρίου να ενώνονται οι τρεις επιτάφοι των ενωριών και οι πιο δυνατοί να συναγωνίζονται ποιο θα του σηκώσει ψηλότερα. Αθώα ματιά που μετά χρόνια έγινε συνειδητή επιλογή και ενδοσκόπηση. Σαν άνοιξε μέσα του μία λεωφόρο σκέψης και αυτογνωσίας. Οι οι θέσεις που ανέλαβε στη Διεύθυνση Εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας, στο γραφείο τύπου της Ιεράς Συνόδου, στη Διεύθυνση Ινδύσεων του ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι εκπομπές και η συγγραφή βιβλίων τον έφεραν κοντήτερα στις μορφές και το έργο των Πατέρων του Αγίου Όρους, αλλά και σε ορθόδοξε μονέ του Κόσμου. Τα τοπία ανθρώπων, απόψε, παίρνουν το καραβάκι από την Ουρανούπολη και ταξιδεύουν με τον κύριο Μανώλη Μελινό, εκεί που αρκεί ένα κεράκι για να φέγγει ο ναός. <Και> Στον τόπο που φυλάσσονται τα τίμια δώρα των μάγων. Στο περιβόλι της Παναγίας, όπου μοχθούν να ζήσουν σύμφωνα με τις ανάγκες και όχι με τα πάθη τους. Εκεί που μαγειρεύουν με θαλασσινό νερό. Τα τοπία ανθρώπων απόψε αναζητούν με τον κύριο Μανώλη Μελινό το νόημα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας. Κοιτούν από τον μικρό γολγοθά του καθενός και πιστεύουν στην ευχή ενός Αγιορείτη Πατέρα, να σε ο Θεός και να βρεθεί στον Παράδεισο. Τα Τοπία Ανθρώπων, Μαργαρίτα Κοσμά που ρυθμίζει τον ήχο μα και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο έχουν τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούν εδώ στην Ελληνική Ρεδιοφωνία, στην ΕΤ, τον κύριο Μανώλη Μελινό, θεολόγο, συγγραφέα, διευθυντή τη βιβλιοθήκη Ιερά Συνόδου. Σα ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλώς Καλώς, ας, αγαπή, αγαπή τη πρόσκληση. Καλώ ήρθατε. Καλώ σε βρήκα, αγαπητή Βικτωρία, και την Μαργαρίτα Κοσμά την ηχολύπτρια. Καλώς βρήκα και τους αγαπητούς εκκροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας Με πολύ χαρά είμαι κοντά σας ε, Ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εσάς από τη ζωή σας, από τις καταβολές σας, τις ρίζες σας, τις επιρροές σας Ήταν πάντα η Εκκλησία μέσα στη ζωή σας από παιδί στο περιβάλλον σας, στην οικογένειά σας Ναι, δόξα του Θεού ναι, ήταν από παιδί η Εκκλησία μέσα στην καρδιά μου και όσο περνούσε η ηλικία προσπαθούσα να είμαι και εγώ συνειδητά μέσα στην Εκκλησία. Ευτύχησα και μέσα στον στενό συγγενικό περίγυρο να έχω ένα πρόσωπο που τίμησε το ράσο. Ανδελφός μητέρας μου, ο Μητροπολίτης Χίου Χρυσόστομος Γιαλούρης και έτσι είχα μία εικόνα, είχα ένα πρότυπο. Αλλά και η γιαγιά μου, η μητέρα του και η μητέρα τη μητέρα μου, έκλεισε τα μάτια ω μοναχή. Και μάλιστα μοναχή την έκανε ο γιο τη. Ο Μητροπολίτη Χρυσό Σταμό. Παίρνουν και άλλοι διαστασία τα πράγματα όταν είμαστε μικροί, τα βλέπουμε. ίσω πιο μαγικά, πιο ρομαντικά, πιο αθώα. Ναι, το τελευταίο θα κρατήσω. Πιο, πιο καθαρά, πιο αθώα το βλέπουμε. Ναι, Ακλήθηκε. Έπαιξε και ένα ρόλο ο τόπο σα, το Αιγαίο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ε, Και η πατρίδα μου Η Λέσβος Στην Κτηλίνη στην την πρωτεύουσα γεννήθηκα Έχω ζήσει στη Χίο ε, Βεβαίως έπαιξαν μεγάλο ρόλο Μάλιστα η Χίος Έχει χαρακτηριστεί προκαθημένη της ευσεβία Με τόσα Μοναστήρια που έχει, με την τοπική γεωλογία, η Λέσβος επίση, ένα πνευματικότατο μεγάλο του βορειοανατολικού Αιγαίου, με τα πασίγνωστα προσκυνήματα που έχει, με την πνευματικότητα, αλλά και πέραν του ορθοδόξου στοιχείου, και το ένα νησί και το άλλο νησί, και γενικότερα το Αιγαίο, η Ελλάδα μας είναι σκηταλοδρόμο του πολιτισμού. Είναι και λίκνο του πολιτισμού και σκηταλοδρόμος του πολιτισμού. Μεταλαμπαδεύει δηλαδή στις μέρες μας ε, τα ζώπυρα αυτά και της ε, Ορθοδοξίας και της δρομιουσύνης. Ε, Ό,τι ε, μας χαρακτηρίζει ως έθνος, ε, ως ε, έναν πραγματικά ευλογημένο χώρο από το Θεό. Διανύουμε μέρες πλησιάζοντα από τη Μεγάλη Βεμάδα mm -hmm. και το Πάσχα. Mm -hmm. Η μνήμεσα σαν παιδί μέρες του Πάσχα... Εκεί. Θα δεν ξεχνώ την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ που όταν έβγαινε ο Σταυρωμένος έριχναν κάποιες σταγόνες από ροδόσταμο κυρίως ή και από απλό νεράκι πάνω στο πρόσωπο του Κυρίου και στο σώμα έτσι ράντιζαν κάπως κάποιες σταγόνες για να, βοηθήσεις, να βοηθήσει ο Ιερέας τον πιστό να δει πούμε, την και τον ιδρώτα ακόμη του κυρίου τη, τη, τη δυσκολία έτσι όπως βλέπει το αίμα να είναι ζωγραφισμένο πάνω στον κύριο από το χρωστήρα, από το πινέλο να δει κάπως ζωντανό α το πούμε έτσι και τον ιδρώτα ε, του κυρίου ε, μια άλλη εικόνα είναι η επιτάφη την ε, μεγάλη παρασκευή στο πλωμάρι της ε, Λέσβου ε, που συναντώνται από τις τρεις ενορίες του Πλουμαρίου, από τον Άγιο Νικόλο που είναι ο καθηγητικός ναούς, από την Αγία Παρασκευή και από τον Ταρσανά και από τον Άγιο Ιωάννιο Χρυσόστομο, συναντώνται στο λιμάνι και μάλιστα υπάρχει μια ευγενής άμυλα μεταξύ των νέων των τριών ενοριών που αναλαμβάνουν οι πιο γεροδεμένοι και οι πιο ψηλοί στο ανάστημα να πάρουν στα χέρια εκείνη την ώρα τον επιτάφη για να τον σηκώσουν όσο πιο ψηλά γίνεται για να βγει πιο ψηλά από του άλλου επιταφείου. Είναι μια χαριτωμένη, μια πολύ όμορφη ε, κίνηση και το γυρίζουν έτσι γύρω-γύρω όπω είναι κατάφορτοι από λουλούδια, όπω έχουν αυτές τα, τα, τα θέματα, τα διάφορα ε, στολισμένοι. Και λέω θέματα, γιατί άλλε φορέ γράφουν ε, ε, Η ζωή εν τάφο, <συστά> ή Εν τούτο Νίκα, ή Ωγλική μου αέρα, δηλαδή, ή κάτι για την ειρήνη, έχουν ε, ένα ωραίο περιστέρι που πρωτίστως βέβαια παραμπεύει στο Άγιο Πνεύμα αλλά και με, την, με το συμβολισμό που δίνουμε εμείς στο Περιστέριος που είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της ειρήνης κλπ. Είναι πάντα κάτι όμορφο. Επίση για να πάω λίγο πιο πέρα, για να πάω στην Κυριακή του Πάσχα, ε, στη Δευτέρα Ανάσταση, θυμούμε και στοιχείο, τον μακαριστό Μητροπολίτη Χρυσόστομο, Γιαλούρη, ε, ο οποίος το έχει φέρει από τη Μητυλήνη, στην οποία έχει διατελέσει πρωτοσύγγελος, ε, αυτή την εικόνα, αυτό το έθιμο και εξ όσων γνωρίζω και αυτό ακόμη έχει έρθει από απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια. Στο τέλος λοιπόν της ε, τελετής της αγάπης, του εισπερινού της αγάπης, που λέγεται το Ευαγγέλιο σε πολλές γλώσσες, έχουν ένα κύπελο, μεταλλικό κύπελο, στο οποίο βάζουν λίγο κρασάκι και έχουν και λίγο αυγό ε, κόκκινο, το πασχαλιάδικο το αυγό, και να κεραστούν ο επίσκοπος ή ο ιερεύς, τέλος πάντων αν είναι μια άλλη ενορία κλπ, και οι αρχέ. Αν είναι ο βουλευτή παρόν, ο δήμαρχο, ξέρω εγώ, σε μικρότερο, το να είναι ο πρόεδρο που λέγαμε παλιά τη κοινότητα, ή αρχέ τέλο πάντων τη κάθε περιοχή. Και στο τέλο, αφού πιούν από αυτό το κύπελο που έχουν χρυσό ανέστη βεβαίω και ευχηθούν υγεία και κάθε καλό, ο δεσπότη ή ο ιερεύ το πετάει προ το πλήθο το κύπελο, άδειο βέβαια, έτσι, μην φανταστούμε ότι έχει κρασί, προ το πλήθο που είναι από κάτω συγκεντρωμένο κάτω από την εξέδρα και οποίο το πιάσει έχει το ρεγάλο του ας πούμε πέρα από την ευλογία της ημέρας έχει κάποιο θόρο έτσι για να χαρεί ιδιαίτερα Ο είναι χαίρος. κάποια, κάποια έθιμα τα οποία έχουν έρθει από τα μικρασιατικά παράλια ναι. από απέναντι με τα χρόνια σπουδάσατε και όλες θεολογία ασχοληθήκατε και με το διοικητικό σκέλος της εκκλησίας από το βήμα της Αποστηλικής διακονία, του ραδιοφωνικού σταθμού της εκκλησίας Ελλάδος ε, μια θεωρητική, θα λέγαμε και μια πρακτική... ...ενασχόληση, μελέτη, έρευνα... ...θα λέγατε ότι τότε... ...αθώα, ρομαντική ματιά του παιδιού... ...και η μετέπειτα, ενήλικη... επαγγελματική έμπειρη... ...άλλαξε, άλλαξε ναι. κάτι. Βεβαίως άλλαξε, αλλά επί τα βελτίω. Η αθώα, την είπες... ρομαντική διάθεση, η παιδική... ...έδωσε τη θέση της σε μια... ...ενσυνείδητη προσέγγιση στην προσγείωση με την καλή έννοια δηλαδή πάτησα σταθερά στα πόδια μου θέλω να πιστεύω αυτή και με τη βοήθεια των πνευματικών πατέρων και όχι μόνο και με τις διάφορες έτσι, επικοινωνίες που είχα και στο Άγιο Όρος, και εκτός Αγίου Όρους, πνευματικών πατέρων και αδελφών και φίλων βοήθησε περισσότερο στο να συνειδητοποιήσω κάποια πράγματα και να βιώσω κάποιες καταστάσεις και βεβαίως των αναλογιών, όσοι μη δύναμις, να πω ότι με τη χάρη του Θεού τώρα... έχω πιο σταθερή περπατηξιά... έχω πιο σταθερό βηματισμό ε, στον ε, χώρο. Είναι αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι... ένδον σκάπτε. Αυτή η ένδο η αναζήτηση εσωτερική δηλαδή... όταν ευτυχίσει ο άνθρωπος να βρίσκεται σε χώρο που... η όλη η ατμόσφαιρα και βοηθεί νομίζω ότι έχει καλά αποτελέσματα και για να θυμηθούμε και την παραβολή των ταλάντων σε ο Θεός έχει δώσει ταλάντα mm -hmm. ε, εξαρτάται τι χρήση και τι διαχείριση των ταλάντων κάνουμε θυμόμαστε ότι είχε δώσει σε κάποιον 4, 2, 1. Ένα που είχε τα 2 α πούμε τα κάνει 4 Αυτό που είχε τα 4 τα κάνει 8, παράδειγμα το λέω αριθμό. Αυτό που είχε το 1 πήγαν και το έκλεψε στο χώμα. Δεν έκανε τίποτα, τουλάχιστον το διπλασιάζεται. Mm. Και του ζητήθηκε λόγο. Λοιπόν, όλοι μα έχουμε κάποια ταράντια. Αν βρεθούμε και σε κατάλληλο χώρο και τα, τα δουλέψουμε και τα mm. δουλέψουμε και τα αξιοποιήσουμε, τότε ανοίγονται όχι μόνο μονοπάτια, αλλά και λεωφόρη προς τον εσωτερικό μας κόσμο εννοώ, που μας βοηθούν οι λεωφόροι να δούμε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία ανέφερε προηγουμένως. Ένα μεγάλο μέρος του έργου σας, της ζωής σας, τη μελέτης σας, αφιερώθηκε στο μοναχισμό, στη ζωή και το έργο των πατέρων, σε ορθόδοξε μονέ εδώ στην Ελλάδα, στο Αγιώρο, στην Κύπρο, στον αραβικό κόσμο. Ε, τι θα λέγατε ότι σα πρόσθεσε αυτή η εμπειρία, ήταν για σα πάντα ένα εφόδιο ζωή, ήταν ένα κόσμο σοφίας που θέλατε να προσεγγίσετε, Απαντούσατε σε δικά σα πραξιακά, φιλοσοφικά ερωτήματα, ή κάτι το βαθύτερο. Είναι όλα όσα είπε, αγαπητή Βικτώρια. Όλα όσα είπε είναι. Ε, η κατι το ειναι ολα οσα ειπε αγαπητη βικτωρια ολα οσα ειπε ειναι η επικοινωνια με έναν γέροντα, με γάμα κεφαλαίο βεβαίω που έχει την, ε, τον χαρακτηρισμό του προσώπου όχι ηλικιακά, αλλά πλευράς πνευματικής. Έτσι. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος 25 ετών και να, και να είναι γέροντας. Σε αυτή την περίπτωση ε, η εκκλησιαστική ορολογία, η θεολογική ορολογία είναι πεδαριογέρων. <ΣΣΣ> είναι όμορφη η αυτή. Δηλαδή είναι παιδί, πεδαριον ηλικιακά, στη βιολογική του ηλικία, αλλά πνευματικά είναι γέρον. Έχει φτάσει δηλαδή σε μεγάλο επίπεδο. Υπάρχει αυτό ο όρο και συνηθίζεται. Υπάρχει τέτοιο γέροντας ε, Βεβαίω. Σε τέτοια ηλικία. Ε, βεβαιότατα, βεβαιότατα. Έχω γνωρίσει διαμάντια. Πολύ εδρα διαμάντια Στον χώρο τη εκκλησία, ε, γενικότερα και του μοναχισμού. Ειδικά. Λοιπόν, ε, μιλάμε για ανθρώπου, όχι μόνο άνδρες αλλά και γυναίκε και γέροντε. Που είναι έμπειροι ανατόμοι τη ψυχή. Που <Το> Εν τέμει και τοπία ανθρώπων, με τη Βικτορία Καβουριάρη που απόψε επισκέπτονται τους τόπους πίστης, του τόπου πίστη του κύριου Μανώλη Μελινού Διευθυντή τη Βιβλιοθήκης τη Ελλάδα Συνόδου. Τα ταξίδια σα να το προσδιορίσουμε στον χώρο του Αγίου ώρου, θέλετε, mm -hmm. ε, ξεκινούν από τι ηλικία. Ε, πο, ναι, πολλά πίσω, είναι πολλά χρόνια πίσω, είναι πολλά χρόνια πίσω. Ε, και συνεχίζονται με τη χάρη του Θεού. Αλλά θέλω να πω και σε σένα και στου αγαπητού ότι. Η κάθε φορά που πηγαίνω στο Άγιο Όρο, δεν είναι σχήμα λόγου αυτό για να πούμε κάτι όμορφο τώρα που να ακουστεί ευχάριστα στα αυτιά. Ε, είναι απόλυτη αλήθεια αυτό που θα σα πω. Είναι βίωμα. Η κάθε φορά, ξαναλέω, που πηγαίνω στο Άγιο Όρο, είναι σαν να είναι η πρώτη μου φορά. Σε διάφορα σημεία του όρους που βρίσκω συναδέλφους μου, προσκυνητέ δηλαδή, οι οποίοι έχουν έρθει και αυτοί να ε, επισκεφθούν το περιβόλι τη Παναγία, ακούω την ίδια έκφραση. Ήρθαμε στο Άγιον Όρος να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Την ακόπη παντού. Ενεργειακό μέρος. Παντού. Ακριβώς. Έχει την χάρη του Θεού, έχει την ευλογία της Παναγίας. Φορτίζουν λοιπόν εκεί οι πνευματικές μπαταρίες οι οποίες αδειάζουν εδώ που είναι το Άγριον Όρος. Έτσι ήταν, το είχα στον τίτλο τη εκπομπή μου το Άγιο Νόρο, όταν έκανα εκπομπή στο ροδιόφωνο τη Εκκλησίας Το Άγιο Νόρο στο Άγριο Νόρο. Εδώ, στον χώρο δηλαδή τη πεζή πραγματικότητα. Εδώ αδειάζουμε και εκεί πάμε και γεμίζουμε. Ξέρω πατέρες στο Άγιο Νόρο, μια και εκεί έχουμε εστιάσει τώρα την έρευνα. Ξέρω πατέρε στο Άγιο Νόρο που έχουν όχι ένα, δεν μιλάω για πτυχίο, έναν ντοκτορά εννοώ, αλλά δύο ντοκτορά. Δύο διδακτορικέ διατριβέ. Ξέρω πατέρε πολύγ Δηλαδή είναι άνθρωποι καλοβαλμένοι, δεν είναι αυτοί οι οποίοι επειδή απέτυχαν έξω πήγαν μέσα για να επιβιώσουν. Κάθε άλλο. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήξαν τι να κάνουν έξω και πήγαν μέσα. Κάθε άλλο. Σήμερα λίγο πολύ όλοι μας μπορούμε να φάμε ένα κομμάτι ψωμί. Σήμερα. Ε, πήγαν για κάποιο άλλο σκοπό. Για να ζήσουν την απόλυτη κοινωνία με το Θεό. Γι' αυτό πάνε οι άνθρωποι αυτοί εκεί. Για να ζήσουν χωρίς περισπασμούς, χωρίς την καθημερινή ε, δυσκολία, την καθημερινή, ε, το καθημερινό εμπόδιο που υπάρχει στη ζωή μας, να ζήσουν τον απόλυτο έρωτα, την απόλυτη επικοινωνία με τον Θεό. Αυτός είναι ο λόγος. Βέβαια, δεν είναι τόσο πολύ η τοπική μετακίνηση, αλλά η τροπική μετακίνηση. Αναζητάς έναν άλλο τρόπο ύπαρξης. Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι πάνε εκεί και στα μοναστήρια του κόσμου και δόξα τω Θεού υπάρχουν πάμπολα εξαιρετικά μοναστήρια και ανδρώα και γυναικεία μέσα στον κόσμο. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Ολιγάριθμα και πολυάριθμα για αδελφότητες μικρές ή μεγάλες. Εξαιρετικά το υπογραμμίζω που καταφεύγουν εκεί οι άνθρωποι και ζουν την απόλυτη σχέση με το Θεό. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες προγεύονται του παραδείσου. Προγεύονται δηλαδή από τώρα την επικοινωνία, την απόλυτη με τον Θεό. Όλα αυτά τα χρόνια το πρότιστο, το, το μέγιστο θα λέγατε ότι είναι αυτή η επαφή με τους πατέρες του Αγίου Όρους. Μορφές που θα λέγατε σας σημάδεψαν, ότι σας μάγεψαν, ότι γνωρίσατε ή ακούσατε για αυτές. Θα μπορούσαμε είναι, είναι, είναι πάνω από 2.000 η του Αγίου Όρους. Και αβίαστα λέγω ότι όλοι τους έχουν να δώσουν πολλά πράγματα σε κάποιον που τους πλησιάζει. Βεβαίως, κάποιοι πατέρες ξεχωρίζουν και με την έννοια της ασκήσεως και με την έννοια της πύρας. Η εκπομπή μου ήταν «Πύρα Γιωρίτων Πατέρων» στο ραδιόφωνο. Και σειρά Τι μια σειρά αυτή, από βιβλία. Ε? η σειρά των βιβλίων είναι «Πύρα Πατέρων» ακριβώς. Ε, είναι όπω οι μιλόπετρε που όσο περισσότερο τρίβονται μεταξύ τους, τόσο λιένονται. Είναι μοναχοί οι οποίοι ας πως στο Άγιο Όρος, ε, και σήμερα ακόμη ε, ζουν 70 χρόνια. Έχουν πάει από μικρά παιδιά και είναι υπέργυροι. Μερικοί από αυτούς δεν έχουν βγει καθόλου στον κόσμο από το τότε που πήγαν. Μερικοί από αυτούς θυμούνται τη γυναίκα όπως θυμούνται τη μάνα τους. Με το μακρύ φωστάνι κλπ. Δεν έχουν άλλη εικόνα. Για κάποιον μας ακούει αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Είναι μια έλλειψη, μια συνολικότερη εικόνα. αν θέλετε. Όχι, όχι, δεν είναι, έλλειψη, δεν είναι έλλειψη γιατί ε, ευτυχώς ή δυστυχώς όλοι εμείς που πηγαίνουμε στο Άγιον Όρος κουβαλάμε όλα τα του κόσμου επάνω και με την εξομολόγηση αλλά και με την απλή επικοινωνία. Δηλαδή οτιδήποτε συμβαίνει το πάμε μέσα. Οπότε δέχεται η εισβολή το Άγιον Όρος από τα, του, από τα του κόσμου εννοώ. ΝΕΤΕΦΕΜ, Φε, τοπία ανθρώπων, με τη Βικτωρία Καβουριάρη και το διευθυντή της βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου, κύριο Μανώλη Μελινό, να ανάβουν ένα κερί στι μονέ του κόσμου. <Κι> Παραδείγματα έτσι ανθρώπων που θα θέλατε να αναφερθούμε. Να πούμε για, το, για του πατέρες. Ναι. Ε, εγώ θα πω το εξή. Θα πω την πρώτη φορά που μπήκα στο Άγιο Ώρας μέσα, πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Όταν από την Ουρανούπολη που είναι το τελευταίο σημείο του κόσμου, τη λέξη κόσμου βάλτε σε εισαγωγικά, τη Βικτωρία σημαίνει εκτός Αγίου Όρους, όταν λένε οι μοναχοί για κόσμο, λένε το εκτός Αγίου mm -hmm. Βγαίνω στον κόσμο, λένε. Και τον ε, επιστρέφουν, λένε. Ε, μπαίνω στο όρος. Mm -hmm. Μπαίνω στο όρο, αυτές είναι οι εκφράσεις τους. Όταν λοιπόν φύγαμε με το καράβι, το άξιον εστή, τι τότε, έτσι είναι και το όνομα του καραβιού, Από την βασική εικόνα της Παναγίας μας που είναι στο πρωτάτος της καριέ, τον περίφημο αυτό ναό, τον κεντρικό ναό του Αγίου Όρους, με τις υπέροχες τοιχογραφίε του Μανουήλ Πανσέλινο της υπέροχες ε, Όταν λοιπόν φύγαμε από την Ουρανούπολη και ανοιχτήκαμε λίγο στη θάλασσα ακούω από τα μεγάφωνα του πλοίου ανακοίνωση, πρώτη ανακοίνωση «Πατέρες και κύριοι καλημέρα σας» Εκεί κατάλαβα ότι κάτι γίνεται διαφορετικό. Λέω ρε, παιδιά. Συνήθω όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε, ακούμε κυρίε και κύριοι. <laughs> Πατέρε και κύριοι. οπ, συνειδητοποιεί ότι είμαστε μόνοι μα. Δηλαδή μόνο άνδρε. Κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί, α πούμε. Ήδη νιώθει ότι κάτι, κάτι αλλάζει, α πούμε. Αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. <laughs> Ήμουν στη Νέα προ καιρου Μια σκητη που είναι στι νότιε ακτές του Αγίου Όρου. Ανήκει στη μονή του Αγίου Παύλου. Γεμάτι λεμονιέ. Κλιματαριέ, ένα πρανέ έτσι, υπέροχη ναγί, όπω είναι και παντού σταγιονόρο, οι καλύβε υπέροχε. Όταν λέμε καλύβε δεν εννοούμε με ξύλα και καλάμια. Η λέξη η ιερά καλύβι, σημαίνει ένα μοναχικό καθίδρυμα, ένα οίκημα δηλαδή μοναχικό, που έχει την εκκλησούλα μέσα. Λοιπόν, βρέθηκα εκεί και όταν βγήκα από το καραβάκι, από το Αγία Άννα το καραβάκι, πρωινή ώρα, α πούμε, καθώ ανέβαινα το καλτερίμιο προ τι καλύβε. Ένιωθα την ομορφιά του Παραδείσου. Η σπίνοι και τα κοτσίφια χαλούσαν τον κόσμο. Χαλούσαν τον κόσμο. Από κάτω λαμπύριζε η θάλασσα του Αγίου Όρου, η βαθιά θάλασσα του Αγίου Όρου, και τη νύχτα είχα πάει σε ένα γέροντα για μια επικοινωνία, για μια συνέντευξη συγκεκριμένα, στο πιο ψηλό μέρο τη κήτη, στην πιο ψηλή καλύβη. Και όταν κατά τι 12 και τελείωσε η επικοινωνία, η συνομιλία αυτή, και κατέβαινα προ. Τον αρσανά, αρσανάς είναι το επίνιο, είναι οι βάσει όπου πιάνουν τα καράβια, που δίνουν τα καράβια ε, με συντρόφευαν τα ειδόνια δώδεκα, μία η ώρα τη 12 μία ώρα τη νύχτα που περπατούσα είπε το σελινόφο. μια μαγευτική εικόνα μαγευτική εικόνα, συγκλονιστική όλη η ωρα τη νυχτα που περπατουσα υπο το σελινοφος μια μαγευτικη εικονα μαγευτικη εικονα συγκλονιστικη ολη μερα τα σπινάκια και τα κοτσίφια να χαλάν τον κόσμο και όλη νύχτα τα ειδόνια δηλαδή όπως και να έχει το πράγμα μεταρσιώνεσαι Ανεβαίνει, δηλαδή ο χώρο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ο χώρο σε βοηθεί πάρα πολύ για να ζήσει ε, αυτή την αίσθηση. Βρέθηκα κάποτε στην ε, Ιερά Μονή Διονυσίου. Η Μονή Διονυσίου είναι ένα από τα μοναστήρια τη νότια πλευρά του Αγίου Όρους. Είναι κοντά στη Μονή Γρηγορίου, κοντά στη Μονή Αγίου Παύλου. Πιο πέρα είναι η Σιμονόπετρα, πιο πέρα είναι η Ασκήτη. Και δεξιά και αριστερά τώρα αναφέρομαι γεωγραφικά για του γνωρίζοντε. Εκεί ε, ζούσε πριν από αρκετά χρόνια ένας γέροντας, ο πατήρ Χαραλάμπης, πνευματικό παιδί ενός μεγάλου αγιορείτη γέροντα, του Ιωσήφ, του Ησυχαστή, του Σπιλεώτη, ο οποίος ή το 58 ή το 59 έχει αν δεν με απατάει η μνήμη. Όταν λέμε Σπηλεώτη ζούσε μέσα στη σπηλιά. Είναι αυτό που ανέφερες προηγουμένως. Αυτός ο παππούς λοιπόν... Ε, Έμπειρο πνευματικός άνα των 80-85 ετών εμπειρότατος πνευματικός βαριάκου και λιγάκι και ένα ακουστικό θυμάμαι αφού λοιπόν τελείωσε η ακολουθία η νυχτερινή και η λειτουργία η πρωινή στο καθολικό, καθολικό λέγεται ο κεντρικός ναός κάθε μοναστηριού γιατί από τον καθόλου χώρο του μοναστηριού από γύρω γύρω δηλαδή συγκεντρώνονται εκεί όλοι οι μοναχοί mm -hmm. από παντού ε, για να προσευχηθούν να λατρεύσουν το Θεό από κοινού. Λοιπόν, ε, και γίνεται τη νύχτα η ακολουθία στο Αγιονόδο, όπω προφανώ ξέρουν κάποιοι από του ακροατέ μα. Δηλαδή, μία-δύο η ώρα τη νύχτα. Τρει η ώρα τη νύχτα ξεκινάει. Mm -hmm. Και περνά όλη σου τη νύχτα μέσα, στην αό, μέσα στον ναό. Με ένα καντιλάκι, με ένα κεράκι. Χωρί ε, φω, βεβαίω, ηλεκτρικό. Τέλνω λοιπόν το πρωί, κατά τι 6.30 η λειτουργία, και λέω σε ένα φίλο μου να του λέω δε παππού να εξομολογηθώ τώρα που βρέθηκα εδώ γιατί πολύ όταν πάω στον γέροντο μου έχω την ανάγκη να εξομολογηθούν τον πιάνει λοιπόν το παππού του λέει Τι να εξομολογηθεί ο, ο τάδε λέει καλά στον σε μένα από ότι και τον μου είπε ο φίλος ο μοναχός ο νεαρός ε, πάω κοντά του του λέω γέροντα θέλω να εξομολογηθώ λέω δεν ξέρω Μπορείτε, είναι ευλογημένο αυτή η έκφραση παρξάγειο δηλαδή έχω άδεια να εξομολογηθώ, είναι ευλογημένο. Μου λέει όχι. Βλέπει <συσίλω> εγώ από μέσα μου τώρα όχι. Βλέπει ένα νέο άνθρωπο, τότε ήμουν νέος. Πάω και του λέει Θα να εξομολογηθώ. Και του λέει όχι. Του λέω γιατί δεν μπορώ. Μου <συσίλω> λέει δεν μπορώ, έχω να πάω να ψαρέψω τώρα. Μου λέει κάτω στη θάλασσα. Ναι. Κάπως μου φάνηκε αυτό που μου Δεν δεν ε, μου καλο ακούστηκε με την έννοια όχι ότι ε, με σκανδάλισε, αλλά κάτι μέσα μου μου έλεγε ότι πίσω από αυτό κάτι άλλο κρύβεται. Δεν έφυγα εγώ, εκεί. Μου λέει: Τι περιμένεις, δεν σου είπα, έχω να πάω να ψαρέψω κάτω. Του λέω: Ναι, να ψαρέψετε, αλλά. Ε, μια και θα πω κι εγώ, λέω στον κόσμο μετά με το καραβάκι: Σε λίγο ώρα θα πέρασε το καραβάκι. Το μοτοράκι όπω λένε στο άγιονόρο. Μοτόρ, μωτοράκι. Ε, Δείτε με και εμένα, λέω σα παρακαλώ. Δεν σου πάρω, δεν έχω να ψαρέψω. Θα είναι δύο μου λέει μετά και δεν θα τσιμπάνε τα ψάρια. Εγώ εκεί, δεν έφευγα. Πάει δύο-τρία βήματα παραπέρα, γυρίζει με, κοιτάει έτσι, μίσο χαμογελώντα κατά τα μουστάκια του και μου λέει: Δεν μου λε, θα μου τα πει γρήγορα. <χει> Κάνει το παζάρι μα. Λέω: Ναι, θα τα πω γρήγορα. Ε, άδικα, πάμε, μου λέει μέσα. Μπαίνουμε μέσα στο, τελώς, στο χώρο εκεί. Καθίζουμε. Λέει: Ξεκίνα λέω κάτι, μου λέει, ε, δεν άκουσα, καλά Λέω πιο δυνατά Λέει, παιδί μου βλέπεις, μου κάνεις το πτερίγιο του αυτοί, μου λέει, βλέπεις φορά ακουστικό, δεν ακούλε πιο δυνατά Τρίτη φορά Έλεγα εγώ πιο δυνατά, ε, καλά δεν μη φωναζεί δεν είμαι και κουφός, παρακάτω Δεύτερο, πώς, μου λέει, το ξανάπα Πώς δεν ακούω, τρίτη φορά ακόμα πιο δυνατά, δηλαδή, μην τα πολύ λόγο Ό,τι του έλεγα. Ό,τι του έλεγα. Ό,τι <laughs> του έλεγα. Ακριβώ, ό,τι του έλεγα. Δεν αφούγανε βέβαια γύρω-γύρω. Δεν ήταν κανεί γύρω-γύρω. Ήμασταν <laughs> απομονωμένοι. Αλλά ό,τι του λέγα, με βάζει και το έλεγα δύο και φορέ την κάθε φορά δυνατότερα. Λέω αυτό είναι που βιάζεται από μέσα από μέσα μου. Σκεφτόμουν. Δύο ώρε κάθισαμε εκεί. Όταν τελείωσα, <laughs> <laughs> μου <νόμιζες laughs> ε. λέει: ότι βιαζόμουν να ψαρέψω, ε. Έπιασα, το καλύτερο ψάρι τώρα. Ήθελα να δω λίγα πραγματικά αν το ήθελε. Α, σα δοκιμάζει. Και ήθελα να τα βγάλει αυτά από μέσα σου να τα πως φτύνουμε κάτι που δεν το θέλουμε που το βγάζουμε από μέσα μας ας πούμε με απέχτεια να ακούσει τον εαυτό σας ακριβώς ώστε. να ακούσε τον εαυτό μου και να τα, να τα βγάλω μην πω την έκφραση τώρα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις ας πούμε Μέχα. να τα ξε... για καταλαβαίστε εννοώ ε, για να αποβληθούν ως απόβλητα ω τοξίνε και να, να αποτοξινωθεί πνευματικά ο οργανισμός να. ένα μάθημα ζωής ε. ένα μάθημα ζωής από έναν απλό παύλα απλοϊκό άνθρωπο ΝΕΤΕΦΕΜ και Τοπία Ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη, που απόψε επισκέπτονται τους τόπους πίστης, του τόπου πίστη του κύριου Μανώλη Μελενού, διευθυντή τη βιβλιοθήκη τη Ιερά Συνόδου. Πέρα από την επαφή την προσωπική με του πατέρες Πατέρε, ο χώρο του Αγίου Όλου και φαντάζομαι πολλών μονών είναι και ένα χώρο που φυλάσσονται απίστευτα κοιμίλια σπουδαιότητα, σημασία ιστορία, ε, συγγράμματα κλπ. Αν επιλέγουμε να αναφερθούμε σε κάποια από αυτά. Ο μεγάλο θησαυρός του Αγίου Όρους δεν είναι ούτε τα χειρόγραφα, ούτε τα άλλα παλέτυπα κλπ. Ούτε τα κοιμήλια με την έννοια των σκευών, οι ιερές εικόνες οπωσδήποτε. Το σημαντικότερο από όλα στο Αγίου Όρους είναι τα, τα ιερά λείψανα των Αγίων. Έφνηση, ας πούμε, στην Μονή του Αγίου Παύλου φυλάσσονται τα Τίμια Δώρα των Μάγων που έκανε στον Κύριο πριν από 2.000 χρόνια. Τα Τίμια Δώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Ε, υπάρχει η κάρα του Αγίου Ιάνα του Χρυσοστόμου Υπάρχει το δεξί χέρι της Αγίας Μαρίας Μαρταλινής Που ακούπησε τον Κύριο ε, Της Μυροφόρου ε, Υπάρχει το χέρι του Αγίου Ιάνα του Προδρόμου Στη Μονή, του, στη Μονή ε, Διονυσίου Που εμνημόνευσα προηγουμένω. Ε, υπάρχει το πόδι της Αγίας Άνη, Της γιαγιάς του Χριστού Της μητέρας της Παναγίας Στην ε, σκήτη της Αγίας Άνης Στην της Αγίας Άνης. Είναι. είναι Πάμπολα, αυτό είναι ο μεγάλο θησαυρό. Και είναι, τα περισσότερα είναι ευωδιάζοντα τα λείψανα. Βεβαίω είναι οι περίπιστε εικόνε, είναι οι Παναγίες, Βάζω το σαν, σαν, σαν σολικισμό τον πληθυντικό, ενώ οι εικόνε τη Παναγία. Είναι το πέριφημο άξιον που μνημονεύσαμε στο Πρωτάτο. Είναι η Πορταίτησα στη μονή των Ιβύρων. Είναι πολλές, πολλές εικόνες Παναγίας σε διάφορα άλλα μοναστήρια. Είναι σε όλο το Άγιο Όρος, σε όλα τα μοναστήρια υπάρχουν εικόνες Παναγίας, θερματορικές εικόνες, ιστορικές εικόνες της Παναγίας. Ναι. Είναι εικόνες διαφορών Αγίων και βεβαίως πολλά σκεύη, παλαιά σκεύη, αρτοφόρια, ποτή, άγια ποτήρια, διάφορα σκεύη παλαιά και χειρόγραφα βεβαίως, ηλιτάρια. Που ήταν γραμμένη επάνω, η θεία η λειτουργία, από αυτά που ξετιλύγονται, τα βλέπουμε σε αγιογραφίε, τα κρατάνε έτσι και τα ξετιλύγουν. Σαμπάπηρη. Ξαμπάπηρη, κάτι τέτοιο, α το πούμε ακριβώ. Ε, υπάρχουν. Ε, ε, το βασικό όμω είναι να πάει κανεί και να παρακολουθήσει και να διακρίνει όχι το άγιο που φαίνεται, αλλά κυρίω το άγιο που δεν φαίνεται. Να δει πίσω και πέρα από όλα αυτά και πέρα από την όμορφη φύση, να δει τον εαυτό του πώ επικοινωνώντα ιδιαίτερω με έναν έμπειρο ανατόμο τη ψυχή, ξαναλέω. Που τα έχει δει όλα, να το πούμε όπω το λέει ο λαό, και τα έχει ακούσει όλα. Ένα κομμάτι τη μελέτη σα θεματικά έχει σαν τίτλο Υπερηγία και είχε να κάνει με τι συνταγέ του Αγίου Όρου. Μία μελέτη που ξεκινά από το 92 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ναι, συνεχίζεται. Ε, δεν είναι μόνο συνταγέ του Αγίου Όρους, είναι συνταγέ του Αγίου Όρους και μοναστηριών του κόσμου. Έτσι είναι ο υπότιτλο. Mm -hmm. Είναι τέσσερι τόμοι, και κυκλοφορούν ήδη οι δύο πρώτοι. Ε, όταν είχα τι εκπομπέ μου στο ραδιόφωνο τη Εκκλησία για το άγιο Όρο, ήταν πολλοί ακροατέ οι οποίοι μου ζητούσαν. Έχοντα επισκεφτεί το Αγιώρο, να του φέρω μια συνταγή. Α πούμε, πώ κάνουν το ψωμί εκεί, πώ κάνουν τα, τα κόλληβα. Όχι κατά γίνει κόλυβα για τη μητέρα μα που έχει ενδεχομένω φύγει από τη ζωή, για τον παππού μα ή για τον δεξιό. Αποπιθυμία ε, να κόλληβα. Εόρτια ναι. κόλληβα. Που το κάνουν σε μνήμη μεσαγίων. Και βλέπετε ότι έχουν ένα μεγάλο δίσκο περίπου στο το τραπέζι που είμαστε τώρα. Θα φάνε 300 άτομα από εκεί στο μοναστή. άτομα οι μοναχοί και οι επισκέπτε. Και ε, είναι τα κόλληβα με ωραίο τρόπο παρασκευασμένα. Και πολύ περισσότερο όμορφο είναι ο τρόπο που, που τα φιλοτεχνούν, που τα ζωγραφίσουν από πάνω. Δηλαδή με κανέλα, με σπηριά, απορόδι, με αμύγδαλα, με, με, με, με, με. Φτιάχνουν ολόκληρη βυζαντινή παράσταση. Τον Αγιο-Γιόργιο, την Παναγία, το χέρι του κυρίου που ευλογεί. Πάνω, όλο αυτό. Με ζάχαρη, με, με κανέλα, με, με το, το ένα, με το άλλο. Με το χέρι. Είναι συγκλονιστικέ οι φωτογραφίε. Αυτέ τι έχω στον τέταρτο τόμο που είναι, φαγη, είναι γλυκά, ποτά, ε, αρτοπία, ζεχαροπλαστική κλπ. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει, τα θυμάμαι απ' έξω, <laughs> επειδή είμαι <laughs> κοιλιόδουλος, θα το πω έτσι. Είναι σούπες, σαλάτες, σάλτσες, πίτες, μεζέδες και όσπαιδε ο πρώτος τόμος. Ο δεύτερος τόμος είναι περισσότερο κουζίνα, του υπερηγίας. Είναι φαγητά στην κατσαρόλα, λίγα στο τηγάνι, γιατί είναι αυτό που λέει ο όρος υπερηγίας. Είναι υγιεινή διατροφή στο Άγιον όρος. Δεν τρώμε βεβαίως κρέας πουθενά. Ναι. Αλλά έχουν αντικαταστήσει το κρέας με, την σωστή, με το σωστό συνδυασμό των διαφόρων άλλων τροφών και είναι υγιέστατη. Γι' αυτό και κατά κοινή ομολογία διαφόρων ιατρών και ερευνών ιατρικών, ε, ούτε καρκίνο υπάρχει στο Αγιοόρο σε γενικέ γραμμέ, ούτε καρδιοπάθηση Αυτός κρέατο. στον κόσμο. Αυτό είναι ο δεύτερο τόμο, με λαχανικά, με ρύζι, με χωχλιού. Γιατί έχουμε και κριτικέ συνταγέ, όπω είπαμε, και κυπριακέ, και, και από Συρία, από Λίβανο, από Ορθόδοξα μοναστήρια, από διάφορα μέρη, από την Ελλάδα κλπ. Πάνω από 250 μοναστήρια είναι που έχω ε, επισκεφτεί και λοιπά. Και έχω πάρει, μου έχουν δώσει συνταγέ. 1500 ε, συνταγέ. Ε, ε, είναι περίπου 1500 συνταγέ στο σύνολό του. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι τόσε συνταγέ. Και άλλε τόσε φωτογραφίε που υπάρχουν μέσα στα βιβλία. Γιατί έχω του μοναχού την ώρα που μαγειρεύουν, την ώρα που είναι στον κήπο και καλλιεργούν τα φασολάκια, την ώρα που βγάζουν νερό από το πηγάδι. Τα διακονήματα. Ακριβώ. Και αν ε, ε, ε, ε, μου επιτρέψετε να τελειώσω, ο τρίτο τόμο που θα κυκλοφορήσει στην Θεό είναι. Θαλασσινά γενικότερα και ψάρια. Και ο τέταρτο είναι αυτό που είπαμε. Ε, ζαχαροπλαστική, υποτοπία, αυτοπία ε, μοναστηριακή υφή. Ο τέταρτο όμω υπερηγία, λέγονται όλοι οι τόμοι υπερηγία. Είναι λευκοματικού τύπου βιβλία, βλέπει κανεί όλη αυτή την, τη ζωή των μοναχών. Και ο πρώτο τόμος μάλιστα έχει και την παράκληση του Αγίου Εφροσίνου που είναι ο προστάτη των μαγείρων. Το λέω για όσου δεν το ξέρουν. Ήταν μάγειρο ο Αγίο Εφροσίνο ω και αγίασε. Mm -hmm. Το λέει και η λέξη Εφροσίνο εφραίνεται δηλαδή κανείς όταν τρώει από αυτά τα παρασκευάσματα έχει γνώμες των Αγίων Πατέρων για την νηστεία ο πρωτοστρόμος μέσα και έχει και διάφορες συνταγές σε εισαγωγικά η λέξη συνταγέ, μυστικά δηλαδή πως κάνουν διάφορα πράγματα οι μοναχοί και γίνονται νόστιμα να πω ένα δύο με επιτρέπεις να πούμε ας πούμε τι κάνουν και γίνονται τα κολοκυθάκια του ή μελιτζάνε το καλοκαίρι που γίνονται έτσι κριτσινιστά, τραγανιστά. Και δεν γίνονται πανιασμένα. Τι κάνουν, αφού τα αλευρώσουν, ή και να μην τα αλευρώσουν τέλο πάντων, είναι πολύ ψηλά, λεπτά κομμένα σε φέτε. Έχουν το λάδι το οποίο καίει, στο τηγάνι κάνει, στην κατσαρόλα τέλο πάντων. Και το φτάνουν σε ένα τέτοιο σημείο το λάδι, που να μην αρχίσει να βγάζει τον καπνό, το γνωστό, γιατί τότε χάνει πια την αξία του. Τη θρεπτική και γίνεται μάλιστα επιβλαβέ. Να φτάσει στο όριο δηλαδή, χωρί να έχει αρχίσει να καπνίζει, ας πούμε, το σκεύο. Έχουν παράλληλα δηλαδή ένα δοχείο, ένα μπολ, με παγωμένο νερό από το ψυγείο. Ναι. Βουτάνε το κολοκυθάκι, τη μελιτζάνα, τέλο πάνω τη φέτα, το αλευρωμένο, αν είναι στο μπολ με το παγωμένο νερό, αστραπιαία όμω, και αμέσω το πετάνε μέσα στο καυτόλάδι. Αυτή η απόλυτη διαφορά θερμοκρασία, το σοκ αυτό που κάνει, δημιουργεί το αποτέλεσμα το ευχάριστο. Ή μέσα στην ψαρόσουπα, πούμε, Αυτό είναι από ένα μοναστήρι τη Πάτμου. Θυμούμε τώρα. Τι βάζουμε στην ψαρόσουπα. Στην κακαβιά παράδειγμα, και γίνεται νόστιμη, βάζουν ε, ο, αν είναι η εποχή αρχέ του καλοκαιριού, που είναι το πράσινο το σταφύλι η αγουρίδα, έτσι, ένα τσαμπάκι αγουρίδα μέσα στην κατσαρόλα, και βάζουν και λίγη θάλασσα. Λίγο θαλασσινό νερό. Τι βάζουν μέσα στο αυγολέμονο ε, και, και δεν μυρίζει αυτή η αυγουλίλα, α πούμε, που δεν είναι η αυγουλίλα σε κανένα μα. Τι βάζουν, ε, Στάζουν μία σταγόνα ούζο. Mm -hmm. Μία-δύο μέσα στο αυγολέμονο. Τι κάνουν όταν καθαρίζουν πατζάρια, τα οποία τα έχουν βράσει και είναι τα χέρια κατά κόκκινα. Ξέρουμε όσοι έχουμε ασχοληθεί με την κουζίνα, Εγώ δεν έχω ασχοληθεί, εγώ είμαι ικανό να δοκιμάζω μόνο. Όχι στο να παρασκευάζω. Λοιπόν, τι, τι κάνουν για να καθαρίζουν χωρί όλα αυτά τα χημικά απορριπαντικά. Τι κάνουν. Παίρνουν χοντρό αλάτι με τι κούφτε του, χοντρό αλάτι, χωρί νερό. Το κάνουν όπω κάνουμε με το σαπουνί τα χέρια μα, δηλαδή με το αλάτι νοερά, σαπουνίζουν τα χέρια. Καλά τα τρίβουνε και το ξεπλένουν. Έχει βγει αμέσω το κόκκινο νερό. Και πολλά και πολλά άλλα. Μαθαίνουμε να τρώμε με βάση τι ανάγκε μα και όχι με βάση τα πάθη μα. Να βεβαίω. Mm. Στο Άγιο Νόρο οι μοναχοί και γενικότερα στα μοναστήρια τρώνε για να ζούνε. Να το σημειώσουμε αυτό. Επαναλαμβάνω. Τρώνε για να ζούνε και δεν ζούνε για να τρώνε. Αγαδίζουμε στις μέρες του Πάσχα, στη Μεγάλη Βδομάδα. Και το ένα που θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν προσαρμόζαμε το νόημα των ημερών στην πραγματικότητα που ζούμε την ελληνική και μια διεθνή που έχει να κάνει με την, τα δικαιώματα, τις φωνές των λαών για δικαιώματα και σε μέρη που... Συναντήσατε, ζουν, υπάρχουν αυτέ οι μονέ στον αραβικό κόσμο, στη Βόρεια Φρική στον Περσικό κόλπο, στη ναι, Μέση Ανατολή. Ναι, ε, τι θα λέγαμε. Βλέπουμε τον Χριστό να έχει επώμου τον Σταυρό και να ανεβαίνει στον Κολγοθά. Είναι μια προέκταση που τη ζούμε και σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών πάντοτε. Και η πατρίδα μα περνάει τι γνωστέ δυσκολίε και ανεβαίνει το Κολγοθά τη. Ε, και εμεί ω μονάδε, ω ε, άνθρωποι, ω πρόσωπα. Ανεβαίνουμε ο καθένα στο Γολγοθά. Γιατί κακά τα ψέματα κάθε σπίτι έχει τι δυσκολίε του. Παντοειδεί δυσκολίε. Πάση φύσεω δυσκολίε. Και ω έθνο, επαναλαμβάνω, περνάμε δυσκολίε. Αλλά και στο εξωτερικό, στην παγκόσμια σκηνή. μνημόνευσες πολύ καλά τι διάφορε περιοχέ τη Μεσογείου που έχουν τι δυσκολίε του τώρα, τελευταία. Και όχι μόνο και πιο μακριά. Ακόμα και στην Ιαπωνία βλέπουμε τι δοκιμασίε που είναι αλλεπάλληλε. Όλοι μα ανεβαίνουμε το Γολγοθά. Όλοι μα ανεβαίνουμε το Γολγοθά. Το προσωπικό μα Γολγοθά. Αυτό όμω που πρέπει να μα κάνει, κυρίω εμά, του ε, Ορθόδοξου, όπου και αν βρισκόμαστε, και δίκαια μάλιστα του Έλληνε Ορθόδοξου, στον χώρο μα, στην πατρίδα μα και εκτό αυτή, να αισιοδοξούμε, είναι ότι μετά από το Γολγοθά υπάρχει ανάσταση. Να μην βλέπουμε δηλαδή το ποτήρι μισοάδιο, αλλά να το βλέπουμε μισογεμάτο. Και όπω μου λέγει ένα γέροντα, το Άγιο Νόρο, θυμόσουφο γέροντα, γεμάτο χιούμορ και πολύ πνεύμα, μου λέει πρέπει πρέπα Πολλοί είναι τόσο απεσιόδοξοι που από το κουλούρι, ξέρει μου λέει ποιο κουλούρι λέει, αυτό που πουλάνε στον δρόμο μου λέει, στου ταμπλάδε απάνω, βλέπουν μόνο την τρύπα. <Φυφ> αυτό όλοι βλέπουν από το κουλούρι. Ένα όμω που έχει λέει και ωραίο, ωραία γεύση το κουλούρι και σουσαμάκι μου λέει απάνω, γιατί να βλέπουμε μόνο την τρύπα. Γιατί τέτοια απεσιόδοξία. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω μια ε, αισιοδοξία ότι ε, όλοι μαζί, η εκκλησία παντού λέει την έκφραση ουε αλίμονο δηλαδή, το ενί, δοτική, στον ένα. Αν είμαστε όλοι μαζί και ως εκκλησία, και ως έθνος, και ως πατρίδα, και ως ανθρωπότητα, αν είμαστε όλοι μαζί, νομίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα, όχι απλώς καλύτερα, αύριο και μεθαύριο. Μια ευχή που ακούσατε και σας σημάδεψε στις Μονές, με αφορμή της μέρας του Πάσχα. Μια ευχή που άκουσα και με σημάδεψε είναι, εύχομαι, παιδί μου, να σε ο Θεός και να σε πετάξει μέσα στον Παράδεισο τότε να τελειώσουμε αυτή την ευχή να μας κλωτσίσει ο Θεός και να μας, μας πετάξει στο παράδειγμα να μας κλωτσίσει, μας κλωτσίσει ε, με την ευλογία του έτσι και να μας δώσει μία όθηση φτάνει και εμείς να το θέλουμε βεβαίως γιατί ο Θεός είναι Θεός ελευθερίας να το πούμε αυτό. με το ζόρι δεν σώζει κανένα Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, να συγκεκριθώ καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε και να έχουμε την ευκαιρία ίσως να τα ξαναπούμε, να ξανακάνουμε αντίστοιχα ταξίδια. Και εγώ, Δικτορία, σε ευχαριστώ πολύ για την καλή επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστώ και την ε, Μαργαρίτα την Κοσμά για την φροντίδα της στους ήχους και να πάρω ε, αφορμή από το όνομά σου στην ε, ξένη του έκφραση, το Βίκτορη να είμαστε άλλοι για να ανεβαίνουμε τον Γολγοθά σίγουροι ότι από πίσω υπάρχει η Ανάσταση, ακολούθη η Ανάσταση, η Νίκη δηλαδή. Ο Παράδεισος του θενός. ε. Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλό Πάσχα. Σε όλους. Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ. Που απόψε φιλοξένησαν τον Διευθυντή τη Βιβλιοθήκη τη Ιερά Συνόδου, κύριο Μανώλη Μελινό. Από τη Μαργαρίτα Κοσμά στον ήχο μα και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό βράδυ.